Άσε με να κάνω λάθος. Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συγκροπεί. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η δημοσία μέσα σε όλα που μου φέρει. Θα φυμόσω και το ξέρει. Αν με χάσει σε τι θα σα σύσει, Άσε με να κάνω λάθο. με να κουράζω. Άσε με να έρθω Συγγνώμη να ζω. Έχω πολύ το να Κάθε λέξη, κάθε άκια Έχω ρέξει πολύ να αφιτεύω. Κι οσοι δεν τι ψάχνω για χώρε μακρινέ, για κατακτήσει και για μαζικέ δομέ. Πε μου όμω, τη νύχτα. Μια δυοδούσα αισθαλωτή. Η σειρήνα παροβιάζει και η Και το Άσε με να κάνω λάθο, άσε με να δω καλά. με μου τα μυαλά. με να σου με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ. Τα που Mi barista I to be honest with Αυτό ήταν Βασίλης από το μακρινό 1985. Πολύ μακρινό, πάρα πολύ μακρινό. Γιατί ακούγονταν και φωνή, καμπάνα, έτσι όπω πρέπει, έτσι όπω πρέπει, ναι. Πρέπει να πω ότι εδώ το λέει απογοήτευση Αλλά στην κλασική εκτέλεση του τραγουδιού Είναι απαγοήτευση Απαγοήτευση ναι. Όπως θα πρέπει να είναι σωστά <συσκάρισμα> Φαντάζομαι ότι αυτά τα ξέρεις εσύ Ο Γιώργος Ντιμπέγκος, ο Παναγιώτης Ορύλος Και ο στενός άλλη, Και άλλοι πιστεύω το, ναι. Στα live το έλεγε απαγοήτευση Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι Δεν μπορώ να πω Έχει τώρα, έχει πολλά χρόνια να το πει Αλήθεια τι, τι, το έχει βγάλει από το Playlist. Ε, εντάξει, τόσα κομμάτια έχει. Βαρέθηκε, σε χάστηκε. Ένα, ε, εντάξει, έφελ έχει, ναι. Έχει. Έχει πάρα πολλά κομμάτια να βάζει στα playlist, αλλά εντάξει, δεν περάζει, ας το παίξει και δύο τόνου κάτω, ρε. Τι εννοούμε είναι. ότι είναι πιο απαιτητικό κομμάτι, ας πούμε, για τις φοντικές ε... φονίπια. Θέλει λίγο κρίση. Εντάξει, εμπάσεω ρήτωση. Ευτυχώ έχουμε αυτές τις ηχογραφίε και μπορούμε να τα, να τα απολαμβάνουμε τα σε αυτέ τι ωραίε όμορφε εκτελέσει, σε αυτέ τι ωραίε όμορφε στιγμές Η, η, η στιγμή τη μέρα, βέβαια, πρέπει να το πούμε, είναι το φιλί του Μαραντόνα στον πελέ. Είναι πολύ συγκινητικό, εσύ. Δηλαδή είναι ένα πράγμα. Εσύ, αι. σχεδόν απίστευτο. Απίστευτο ήταν το παπιό που φορούσε ο Διέγκο ε, Κατά την κληρώση για να πούμε την αλήθεια Ο Διέγκο γενικό δηλαδή, Δεν είναι δηλαδή Διέγκο και, και καλό ντύσιμο δεν έχουν συναντηθεί πολύ συχνά στην καριέρα του Εγώ προτιμώ το, να, να σκέφτομαι τον Μπελέ όρθιο Για αρχή γιατί ήταν σαν απερικό καλωστάκι Και τον Μαραντόνα με Γούνα που στην Ελλάδα την είδαμε 20 χρόνια μετά από τον Σπυρο ρεύει, α πούμε. Να, ε, να κυνηγάει δημοσιογράφου. Σου έχω πει για τον Σπυρο ρεύει. Ε... Δεν μου έχει πει, αλλά θα μου πει το Ναι, αν, το ναι. Έρχεται. Ε, ε, είναι το. το, το, το αντικείμενο, α το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ενό από τα. κατά μου ξέρω εγώ, 10 πιο εύστοχα tweets που έχουν γραφτεί ever. Δηλαδή. Έφτανε ένα tweet το οποίο έλεγε, χωρί φωτογραφίε, χωρί τίποτα. Έλεγε πολύ απλά. Σπή ορευ. Έμαλα άσε κάτω το τσιάου. Έχει ξεχάσει να περατάει. Ωστόσο, ωστόσο, έχω να καταθέσω εδώ ότι τα ωραία χρόνια που εξυπηρετούσα το σύστημα τραπεζικό. Ναι. Ήρθε ω πελάτη ο Σπύρος oh, Ήμουνα... Σε ένα προσωπικά. Σε μένα προσωπικά. Σε, σε, σε έδειξε. Πρόσεξε να δει τι γίνεται. Ε, στα... Είπε θέλω αυτόν. Όχι. Στα... <laughs> <laughs> <laughs> Για να είμαστε ειλικρινεί, έδειξε μεγαλύτερη προτίμηση στον άλλο ταμεία που ήταν και νεότερο και. <laughs> Του έκανε κάτι Αλλά ήταν λοιπόν αρχές στην τράπεζα Εγώ ήμουν ακόμα ταμείο δούλευα ναι. Μέτραγα τα χρήματα άλλων ανθρώπων έτσι, Με προσήλωση ε, Και ξαφνικά ναι. Πώς είχε πει ρε παιδί μου ο Πελέ, Δεν τον είδα τον άκουσα Έτσι έγινε με το στο του 70 ναι. Έτσι έγινε και με μένα με, με, με, το, με το Σπύρο Ρεύη ναι. Ε, ε, ναι. ναι Δεν τον είδα τον άκουσα Άκουσα τα χάλκινα, τα χρυσαφικά yeah, και αυτά yeah, που yeah, φορούσε, yeah, yeah, yeah. ξαφνικά και σηκώνον το βλέμμα. Παιδιά, ηλικνά σα το λέω. Και τον πελένε έβλεπα μπροστά μου λιγότερο δέο θα ένιωθα. Mm -hmm. Ήταν συγκλονιστικό διότι ήμασταν αυτοπλή σε μια λαϊκή γειτονιά όπως το Περιστέρι. Ένα τίμιο ταμείας ας πούμε που κάναν δύο-τρει φορές τη βδομάδα σκεφτότανε να πω ότι έκλεισαμε 30 χιλιάρικα και να τα πάρω, να τα παίξω κόκκινο-μαύρο στην Πάρμπεθ απόψε. <laughs> και αν έρθει αυτό που πότερα, τα επιστρέφω αύριο. Αλλιώ την έχω κάνει. Και ξαφνικά να βλέπει το σπυρό, ρε δηλαδή. Ήταν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Συνήθω με κράτησε για του επόμενου μήνε. Ήταν συγκινητικό. Να είναι καλά που και να βρίσκεται και αυτό και το τσιουάο το οποίο δεν το είχε μαζί του Γιάννη. Δεν υπήρχε τώρα. Παρά το γεγονό ότι η Eurobank δεν είχε πολιτική κατά των μικρόσωμων σκύλων, Η Eurobank, αν μου επιτρέπει και αφού φτάνει στο σημείο αυτό, δεν θα κρατηθώ να μην κάνω το σχόλιο. Το σχόλιο. Ναι, σχόλιο. Το, το σχόλιο πάνω στο σχολείο σου, Δικαίωμα, είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια περίοδο που έχουν και άλλε τράπεζε, αλλά ειδικά αυτή, και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι της, αλλά νομίζω ότι δεν θα με βρει τάδικο που έβγαζε κάρτε έτσι. Είς συμβεί αυτό. Που λέω λόγος εννοώ, που λέω λόγος. Ναι, που λέω λόγος. Που, λόγος, που λέω λόγος έτσι, ναι. σε κάθε περίπτωση. Mm -hmm. Θέλω να πω, κάποιο ακτύπη λοιπόν, είσαι ο άνθρωπος που άνοιξες λογαριασμό, στους πυρορεύεις. Δεν άνοιξα λογαριασμό, mm -hmm. θυμάμαι πάρα πολύ καλά το transaction που έγινε, γιατί καταλαβαίνεις χρησιμοποιήθηκαν, ναι χρησιμοποιήθηκαν και οι αγγλικοί όροι mm -hmm. σε αυτή τη συναλλαγή. Ε, βγάλαμε μια δίγραμμη τώρα. Καταστρατηγότος το τραπεζικό απόρριτο Αλλά μετά από τόσα χρόνια φαντάζομαι Το αδίκημά μου θα έχει παραγραφεί έτσι. Φαντάζομαι πως ναι. είναι 15 χρόνια Δεκα, ένα, Εντάξει 15, μετά 10 νομίζω δεν ε, Βγάλαμε μια δίγραμμη τραπεζική επιταγή Και κάναμε μια μεταφορά από σου για, Προφανώς για ε, Θέματα που αφορούν το lifestyle mm -hmm. Γιώργάνος κάποιου γεγονότο. Μάλιστα, κάποιο. μάλιστα Εξαιρετικός, εξαιρετικός ευγενέστατος Μειώθηκε. Μειώθηκε. Με λίγα λόγια, μειώθηκε. Αυτή ήταν η. η από τι πιο μεγάλε στιγμέ, α πούμε, ω τραπεζικό σκηνικό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν η συγκίνηση που έκανε τον Μαραντόνα το να δώσει το φίλο στον Πελέ. Πήγαμε στο καροτσάκι οπωσδήποτε γιατί η εικόνα ήταν, ήταν συγκινητική από μόνη τη. Ναι. Ο στο καροτσάκι. Στο λόγο θέλω να θυμηθούμε, μην ξεγελιέστε από το, το κορακίμα του Πελέ, το οποίο Μα. δεν έχει αλλάξει ποτέ ή του Μαραντόνα, mm. ξέρω εγώ, Πολών, mm. τα βάφουν με πολύ μεγάλη συνέπεια. ο Πελέ είναι 77 στα 78. Έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να, πρέπει να έχουν ακριβώς 20 χρόνια διαφορά ναι, το, 20 20 χρόνια. Χρόνια. 40, το 41, στο 60 Λέρω. Λέρω. Ναι. Είναι Πολύ μεγάλη ο Μικόπελε, και νομίζω, νομίζω Οκτώβριο και 2. Είναι με καμιά κοσαριά μέρε διαφορά κάτι τέτοιο. 30, 30 Οκτωβρίου είναι σίγουρο μαραντό να το ξέρω. Ναι. Ε, και ο Πελέμπ είναι Οκτώβριο όμω πάλι. Μπορεί να είναι α πούμε 10 Οκτωβρίου και... ή, ναι, ναι, ή κάτι τέτοιο. Ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Λοιπόν... Γιατί θυμάμαι κάτι είχαμε γράψει αρχέ των Σπορεφέων όταν είχα πρωτοέρθει που έκλεινε ο ένα στα 50 και ο στα 70 και πέρασαν και τα δύο μαζί. 23 Ναι. 23, ναι. Ε, τόσο, μια εβδομάδα διαφορά. Πολύ κοντά. Μια εβδομάδα διαφορά. Εντάξει, σύγε. τώρα σκέφτομαι ότι. ξέρει, όμοιγέννητο τι, ο α πούμε, κάποτε θα γίνει. Στα, πλά, ξέρεις, θα πεθάνει ο πελέ, α πούμε, και. ξέρει ότι εμεί θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ. Πώ θα στεναχωρηθούν οι μεγαλύτεροι από εμά, Ναι. Θα, θα είναι σημαντικό. Πρέπει να σβήσει φύλλα. σχεδόν η μπάλα μέσα σου, δηλαδή. Να, να. να σβήσει να. Με, με ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ το σχεδόν για τον Διέγκο, αντίστοιχα. Εντάξει, η δική μα η γενιά με αυτόν μεγάλο. Εμεί υποτίθεται μα είχα να φάει τα φτιάμε με τη Βραζία ή Βαζία, η Βαζαλία ή Βαζία και αρχίσαμε να λέει ο παπά, ποιο είναι αυτό ο κοντό, χωρί κάτι τη δεκάχοναπεκια μου, που ήταν περίπου στο ύψο μα. Θα είναι συγκλιστικό φύλο ένα συμβαίνει. Όχι, άν, όποτε Όποτε συμβεί. Τέλο πάντων ήταν, ταξίδι ήταν εδώ. Πελέ ο οποίο έχει πολλά παρεδοση με τα νοσοκομεία πια τα τελευταία κάνα δύο χρόνια. Πολλά παρεδώση. Το οποίο ποτέ δεν είναι ιδιαίτερα καλό Όχι, είναι η αλήθεια Θέλω όλα αυτά κυρίες και κύριοι γίνανε στη, στο πλαίσιο της ε, κλήρωσης ε, του παγκοσμίου κυπέρ του 2018 το οποίο με θα επιμένουμε να το λέμε mundial μέχρι να πεθάνουμε ναι. γιατί mundial είναι στην πραγματικότητα και αφήστε αυτά τις φλωριές της πολίτικας λοιπόν είναι mundial, βγήκε το πρόγραμμα και θέλω εδώ τίμια ωραία για αντρίκια να πούμε από τώρα για να μην ανησυχεί και ο κόσμος και να μην το κουράσουμε και πάρα πολύ και ομάδε θα περάσουν από τους ομίλου. πριν το πούμε αυτό βέβαια εγώ θέλω να πω ότι ε, θεωρώ ιδιαίτερα συγκινητικό και σημαδιακό το γεγονός ότι η φάση των ομίλων θα κλείσει στις 28 Ιουνίου Με Με το μεγάλο παιχνίδι Παναμά στην Ισία Το οποίο αν είσαι πραγματικός φίλος του ποδοσφαίρου φίλος να κάτσει να το δεις Θα είναι 28 Ιουνίου, θα έχει 33 βαθμούς Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω αν ξέρουμε περίπου την ώρα αν... Όχι ώρες δεν ξέρουμε, δεν έχουν ανακοινωνθεί Α, μακά, να, να βάλει ο Θεός το χέρι του να είναι μεσημεριανό παιχνίδι Θα Εκεί θα ξεχωρίσουν οι πραγματικοί φίλοι του Μουσάντε. Και ακόμα καλύτερα θα είναι αυτό το μα ε, να μην ε, κρίνει κάποια πρόκληση. Ε, δεν όμω θα κάνει, γιατί είναι Αγγλία και Βέλγιο. Σίγουρα να λέει η Τρίτο Τέταρτη για την τιμή Braum. των όπλων και τα λοιπά. Να μάθει την Ισία εκεί, Χατέμ <laughs> Τραμπελσία. <laughs> <laughs> και ξέρω ότι δεν είναι το φόρτε σου, Γιάννη μου. Ναι. Αλλά λέμε τώρα, εάν αύριο μεθαύριο έκανε και εσύ μία σύμβαση με την ΕΡΤ ναι. και έπεφτε σε σένα ας πούμε, ο κλήρο να μεταδώσει ένα τριλό παιχνίδι. Ναι και ίσον από αυτού του ε, δημοσιογράφου που θέλουν να πούνε και ένα-δύο πραγματάκια παραπάνω για την ιστορία των δύο λαών, των δύο χωρών mm -hmm, κτλ. Mm -hmm. Τι να βρει να πει για τον Παναμά και την Τινησία. Ένα ευκολάκι θα, θα έλεγε να τον Νοριέγκα στον Παναμά, δεν ήταν αυτό στην ναι, Καραγουά. Ναι. Τέλο πάντων, κάτι τέτοιο. Πώ θα κάλυπτε. Με, με κόλσο τώρα ναι. να που ήταν Νοριέγκα. Μα θα έλεγα με τη διόρυγα. οι άνθρωποι πέθαναν τα κουνούπια. Υπότιτλοι τώρα. Την ίδια ώρα με το Αγγλία-Βέλγιο. Εντάξει, αυτό θα δούμε, ρε φίλε. Εμεί είναι βραδάκι. Έχουν ανακοινωθεί οι ώρε. Όταν σου μιλάμε για την παραγωγή. Αν ξέρει την ώρα, πε μα την ώρα μου λε είναι βραδάκι. Τι ώρα είναι. Α, δεν ξέρει μπορεί να κάνει το local time. Δεν ξέρει μόνο να κάνει αντισύμπλην δύο, α πούμε. Δεν ξέρει ποια θα είναι η διαφορά μα με τη Ρωσία το καλοκαίρι. Αυτό μου λε. Μπορώ να πω κάτι υπερποζιού. Δεν μπορεί να το ξέρει. Διότι με διαταγή Πούτιν ναι, η Ρωσία σταμάτησε να, να αλλάζει την ώρα της. Το και Με διαταγή Ερδογάν. Έτσι κάνει η εαυτό Όχι Για προσπάθησα. Λοιπόν, ε, στο local time γράφει η ίδια ώρα. Όταν κάνω change time ναι, για ναι, να ναι, ναι, ναι, έχουμε ναι. τη δικιά μα ώρα, γράφει στο ένα 8, στο άλλο 9. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί, μπορεί να έχουν διαφορά ώρας να είναι πολύ μακριά. Ωρα, εντάξει, είναι βραδάκι πάντω, σε μέσα. 8 και 9. Είναι ίδια ώρα. Είναι μια πολύ καλή ώρα. Είναι μια ωραία ώρα. Είναι ωραία. Θα ακού τα τζιτζικάκια. Αν mm -hmm. υπάρχει στα τζιτζικάκια έτσι. Θα βλέπει Παναμά την Ισία. Θα με λέει στη διόρυγα του ΣΟΕΣ, διόρυγα του Παναμά. Ε, Μεγαλειπίβολο έργο. Ναι. Ε, και για την Ισία επίση κάτι θα βρούμε να πούμε. Μην ανησυχεί. Κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή. Θα ήθελε να κάνει μια τέτοια μετάδοση. Εμεί σε, σε ανησυχούν. Ε, μια μετάδοση αγώνα Μουντιάλ. Όχι. Αγώνα Παναμά την νησία. Γιατί όχι α, Έλεγα μήπως Γιατί θεωρείς όχι. ότι είναι κάτι που ξεπερνά Τις δυνάμεις σου όχι. Είναι challenging α. Όχι το θέμα είναι αν θα είσαι εκεί Τι νόησε εκεί Να είσαι εκεί να, να το περιγράφεις ναι, Διαψέω να το τέτοιο Υτάξει, ναι. κατά, έχω κάνει τρει τελικούς Champions League, Οπότε Ναι να είσαι εκεί. Και ήμουν εκεί, δηλαδή ήταν συγκινητικό αυτό ήταν. Οπότε ξέρει, το, το μεγαλύτερο βήμα μόνο είναι να πα σε ένα μουντιάλ. Να είσαι εκεί, γιατί να το κάνει αυτό το Και δεν αφού δεν θα τα καταφέρεσαι ω ποδοσφαιριστή ναι, ναι, να πα ένα μουντιάλ. Τα να... Να λέμε αυτά. Να, να, να πα να... στην καριέρα μου προώρα, α πούμε. Α πούμε και α είναι για ένα Παναμά την Ισία, ρε, φίλε. Τι να κάνουμε, είναι το, το, το, το μεγάλο μετάλλλιο στο πέτο. Α πούμε έτσι, έτσι. το, το μουντιάλ τώρα. Τι να λέμε, λοιπόν. Πάμε Πάμε στου ομίλου. Δεν θέλω να είσαι κέρριο. Όπω πάντα, κέρυο και ακέραιο. Ναι, και άτεκτο. Πρώτο όμιλο, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ουρουάη. Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ουρουάη. Το... Της Της Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ουρουάη. Εντάξει, προφανώ λέμε για Ρωσία και Ουρουάη. Εγώ πιστεύω όμω mm. ότι θα υπάρξει. Δεν θέλω να με πείτε ισλαμοφοβικό και τέτοια πράγματα. Ναι. Θα έχουμε ισλαμική επίθεση εκεί. Πιστεύω. Ναι, Εγώ... δεν θα να γίνει πιο συγκεκριμένο. Ναι, θα γίνω πιο συγκεκριμένος και θα πάω κοντά στους γείτονες ΑΟΣ, Κινή, Αίγυπτος, Κύπρος, ναι. Ελλάδα Φοβάμε ότι η Κύπρος θα χαλάσει τα σχέδια των Νοτοαμερικάνων Μάλιστα η Κύπρος λέει, η Αίγυπτο. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Όχι, όχι, Ρωσία, Ρουγάι νομίζω θα περάσουν. Και Τι... να ξέρει, συγγνώμη, ναι. ότι 25 Ιουνίου εδώ, ο λέει: 25 Ιουνίου Στις 5 ναι. παίζουν Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Θαυμάσια. Εξαιρετική ώρα για αυτό. ο ναι. παιχνίδι και τιμούμε ούτω ή άλλω τη Σαουδική Αραβία λόγω του Σαϊντ Αλβαϊράν. Α, ναι, σωστό και ελπίζω. Ε, οι Έλληνε να μην ε, έχουν να μην έχει κλονιστεί η πίστη του για, το, για τη Σαουδική Αραβία λόγω τη ιστορία με τα βλήματα που πουλήσαμε, δεν πουλήσαμε κτλ. Όχι, Όχι, δεν έχει να κάνει. παιδιά μακριά ας πούμε, τα πολιτικά από το ποδόσφαιρο. Πάμε σε έναν άλλο όμιλο που φαίνεται εύκολο. Θέλω να μου πεις αν είναι εύκολο. Ο δεύτερο. Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Ιράν. Θα τον κάνουν εύκολο οι ίδιοι Ε, θα είναι νομίζω. Ναι. Και εδώ νομίζω, δεν θα έχουμε θέματα. Οι Πανιόνιοι θα είναι και οι, και οι τρεις εκεί. Και οι δύο. Ο Μασούντα όμως ναι, δεν τον έχει πάρει Εκαλά Εκαλα, τώρα. Τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα ποτέ δεν ξέρεις. Oh, ναι. Εσύ τι βλέπεις εκεί. Ναι, τέτοι, Α, Το δεν δε, δε δε δε μπορεί, δεν σπάει το δίδυμο αυτό. Πάμε στον τρίτο μήλο. Γαλλία, Αυστραλία, Περού, Δανία. Ωραίος είναι αυτός. Εντάξει, οι Γάλλοι θα είναι χωρίς... Ε, θα έχουμε ενδιαφέροντα μάτσα, θα περάσουν οι Γάλλοι και οι Δανείοι. Ναι, ο Γκρίσμπαν θα κάνει τα αφελέ ότι το Περού δεν το δίνει τίποτα. Όχι, το Περού όχι. Είναι, και... είναι από τι ομάδε της Λατινική Αμερική που δεν, δεν το πιστεύουν. Ναι. Δεν του Αυστραλία τίποτα. Όχι, όχι. Του Αυστραλού επίση δεν του πει. Η Αυστραλία είναι πάντα τίμη, ρε παιδί μου. Η Αυστραλία είναι πάντα τίμη. Παρουσιάζει ένα καλό, καλοδουλεμένο σύνολο αυτά κτλ. Ναι, και μπροστά βάζουν και κανένα γκολ. Και... Κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα, φτάνουμε κοντά στο να κάνουμε ένα δεύτερο ναι. και δεν περνάμε όμω τελικά. Και ναι, κάτι έχει γίνει, ξέρω με ανατροπή χάνουμε ένα-δύο και αδεγεία. Όχι, Γαλλία-Δανία, λέω. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όμιλο. Για μένα, ο πιο ενδιαφέρον όμιλος από όλου. Αργεντινή, Ισλανδία, Κροατία, Νιγηρία. Του ενδιαφέρον πιστεύει ότι θα επικεντρωθεί στη δεύτερη θέση ή και την Αργεντινή με και Αργεντινή μες ε, πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαφορετικά στηλιπέχνη δηλαδή δουλειά. Ακόμα και οι δύο ευρωπαϊκέ ομάδε παίζουν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους Εδώ πέρα θα έχουμε πολύ, πολύ καλό ποδοσφαιρικό mix and μάτ. Εδώ θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, φιλεγιάννη, πιστεύω το πρόγραμμα. Δηλαδή, εδώ δεν το έχουμε μπροστά μα. Δεν ξέρω, η παραγωγή αυτή ώρα. φυσικά και το έχουμε μπροστά το βρει. Αργεντινή, Ισλανδία ξεκινάμε και Κροατία, Νιγηρία. Ναι. Αργεντινή, Κροατία, Νιγηρία, Ισλανδία. Δεύτερη αγωνιστική Βεύτερο. Ισλανδία. Κροατία και, και... Νιγηρία Αργεντινή, τρίτη. Όλα μέσα. Είναι όλα μέσα. Όλα μέσα. Ερωτηματικό η κατάσταση της Νιγηρίας, δηλαδή αν είναι και η Νιγηρία δυνατή, γιατί η Κροατία θα είναι, περίπου όπως την περιμένουμε, με τη γνωστή έφεση προς αποτυχία ναι. στα, στις μεγάλες διοργανώσεις. Οι Ισλανδοί, α, οι Ισλανδοί θα στο δε οι Ισλανδοί δεν πρόκειται να χάσουν, να χάσουν κανένα μάτσο με πάνω από ένα Ναι. Κανένα. φορά. Ή θα κερδίσουμε ένα γκόλ ή σοπαρέο θα χάσουμε mm. ένα γκολ. Εκεί θα παίξουν για τα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο πώ θα όλη η στερεία γιατί πραγματικά δεν έχει ιδέα δηλαδή να βάλει το 1-2, 3, 4 δίπλα από ποια ομάδα μπαίνει. Ναι. Καθόλου. Ναι, Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και οι Αργεντινού είναι δυσκή, Τι να λέμε τώρα. Είναι, είναι, είναι δυσκή. Είναι, είναι, είναι. Αν έμπνα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, να πατάω, οπωσδήποτε δηλαδή, θα πόντα σε Αργεντινή και Σλανδία πρέπει να σου πούμε. Όχι στου κροατέ. Οπωσδήποτε okay. λέμε τώρα, Έτσι. Ε, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή και η Κροατία έχει, έχουν ένα μικρό προβάδισμα, αλλά δεν θα μου έκανε τρομερή εντύπωση αν έρχονταν τα πάνω κάτω. Εντελώ. Αν και στηρίζω την Αργεντινή, τα ξέρουμε αυτά, Εντάξει. τα λέμε, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά προφανώ. Λοιπόν, πάμε στον πέμπτο όμιλο. Άλλο ένα ενδιαφέρον όμιλο και αρκετά ετερόκλητο ποδοσφαιρικά. Βραζιλία, Ελβετία, Κώστα Ρίκα και Σερβία. Τίμη Κοσταρικανή Τίμη Καλό θα είναι να σκέφτονται από τώρα ας πούμε, Όταν θα επιστρέψουν στη χώρα τους Ως τέταρτη mm -hmm. Ότι ναι θα τους, Συμφωνούμε θα τους υποδεχτούμε Τζόελ κάμελ και την παρέα του κτλ Αλλά οι δύο θέσεις παίζονται πολύ άσχημα Και ότι η Βραζιλία μπορεί να αισθάνεται καθόλου. Όχι. Δηλαδή. Καθόλου. Ανετήλα... Καθόλου, καθόλου, Καθόλου. Η Ελβετία, όλη ωραία, δυνατή ομάδα, καλή. Ερωτηματικό πάντα οι Σέρβοι. Αν οι Σέρβοι, αν του Σέρβους του πετύχει τη μέρα του. <συσκύνω> από αυτέ τι τρει ομάδε δεν του κερδίζει καμία. Κανένας, ναι. Ενώ, και από την άλλη λε ότι και του Βραζιλιάσου, αν του πετύχει έτσι όπω ήταν οι τελευταίε δημόσιε εμφανίσει του σε μεγάλη διοργάνωση, να χάσουν για πολύ. Σωστό. Εδώ δεν μπορώ να ρίσκω. Και εγώ βγάζοντα έξω την Κοσταρίκα δεν μπορώ να πω ποιοι δύο από του τρει θα περάσουν. Του Ελβετού, του έχω σε, σε υπόλοιψη να ξέρω. Ναι, έχω σε υπόλοιψη. Λοιπόν, οπότε το αφήνουμε εδώ, με τρει ανοιχτό, <Και>, ε? <Και>, και πάμε στον έκτο. Άλλο ένα ενδιαφέρον όμιλο, λέω εγώ. Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία και Κορέα. Για κάποιο λόγο αυτό ο όμιλο μου βγάζει. 50s, τέτοιο, nah, nah, nah. κάτι τέτοιο, nah, nah, nah. κάτι τέτοιο, nah. Κάτι, nah. κάτι παράξενο. Nah. Μαρέσι όμως, είναι ωραίο. Νομίζω nah. θα γίνουν τα πιο καλά παιχνίδια εκεί. Έτσι με... Δεν έχω κορεατική εικόνα. Ξέρουμε ότι θα είναι αξιόμαχοι οι Κορεάτε. Θα βγάλουν το λάδι στο τρέξιμο, αυτό και τα λοιπά. Οργανωμένοι θα έχουν συστήματα, συστημένε φάσει και τέτοια. Αδιάφορα θα είναι ωραία αυτά τα οποία θα γουστάρουν πολύ οι Σουηδοί και θα τα βρουν πολύ περίεργα οι Μεξικανοί. Θα είναι τι κάνουν αυτοί οι, yeah. οι Μεξικανοί που παίζουν μπάλα έτσι όπω οδηγάνε. <laughs> δηλαδή, ναι, πανηγύρια, ό,τι να είναι. Τελείω. Έχει και εδώ ενδιαφέρον διότι ατυχώ για το Μεξικό το πρώτο του μάτι είναι με την Γερμανία. Δηλαδή, αν εκεί φάει μια γερή το Μεξικό. Δυσκολεύμετα Δυσκολεύμετα Για τέταρτο το χρόνο σου πω αλήθεια Ναι Εγώ αν πρέπει να πούμε νομίζω η Γερμανία Σουηδία έχουν ένα πρώτο λύπ. Λες ε Νομίζω ότι έχουν ένα πρώτο mm. yeah. Έχω, Όχι λες Θα Οπότε Θα φαντάρεις Μέχικο Όχι ρε για Κορέα για, για Κορέα. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτό το, το μάτς Ας πούμε Σουηδία-Κορέα που θα είναι Πόσο προσιλωμένη η συντακτική θα είναι οι, οι των δύο ομάδων mm. Θα θαναπαλαβώ; Λοιπόν, έχουμε δύο ομίλους ακόμα Αλλά θα τους αφήσουμε διότι είναι 11.30 Διότι πάμε σε Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεις Στο τραγουδά και επιστρέφουμε για τους ομίλους Ότι άλλα έχουμε να πούμε σου περίπτει και τα λοιπά Και τα μηνύματά σας Σπορεφέν σενεντάτεσερις κομαίξι το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Ελέγξε σε όλους ότι μαγαπάς. Έδιχνε δίθε νεκρόνα. Άψε ψεύτικα να με φυλά. Φεύγω τέλειωσαν όλα για μα. Μουσική oh, άλλη Τα με βλέπει στα αστέρια ψηλά. Oh, φεύγω γύρω με. Μαλλιεξαπανίζομε. Τα μάτια του σαν η I don't know what I'm talking about. I'm not sure θα με talking about. I'm Δεν μπορείτε σου να με βρει. Τώρα mm -hmm. έχω φύγει, έχω πια ξεφύγει. Άλλε είναι τώρα, oh, mm -hmm. αλεία. Oh, mm -hmm. Φω άλλη διάσταση, παίρνω μακριά. Τα με βλέπει στα στεριά. Φεύγω, κοινώ με, αλλά με τα κάτω. Χα... Φάκελο τελευταίο ημείο, τελευταίο από τα δύο δηλαδή. Δεύτερο από τα δύο, εν Λοιπόν, κάναμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή, πριν ε, ε, για όσου ε, ε, είχατε την ατυχία να μην συντονιστείτε νωρίτερα. Πάρα πολύ σημαντικό. Αναλύαμε, όπω πρέπει να αναλύονται ποδοσφαιρικά και δημοσιογραφικά, του ε, έξι πρώτους ομίλους από του οκτώ που κληρώθηκαν συνολικά για το Παγκοσμικό Κύπρο 2018. Λοιπόν, και πάμε στον έβδομο, όπου έχουμε. Είναι αυτός που συζητάγαμε πριν Αγγλία-Βέλγιο πάνω και την Ισία Ευχή όλων Πότε είπαμε 25 Ιουνίου, 27 28. 28 Ιουνίου Η πρόκριση να κρίνεται και στα δύο μάτς Τα οποία θα είναι την ίδια ώρα το βλέπουμε, αλλά πότε δε... Με μ... την Αγγλία πότε δεν Ναι, θα μ' άρεσε τόσο πολύ, πραγματικά, εκείνη, εκείνη τη μέρα η Αγγλία να θέλει ένα βαθμό από το Βέλγιο για να ξεπεράσει τον Παναμά, κατά προτίμηση, δική μου. Ναι, μ' αρέσει αυτό που έθεσε. Και ναι, πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, να έχει νικήσει, α πούμε, ένα μηδέν ο, ο Παναμά στην Αγγλία. Ναι. Και να έχουμε μία ακόμα ευκαιρία για εθνικέ εορτέ που τι γουστάρουν εκεί, κεντρική και Νότια Αμερική. Ωραίο. Θα ήταν ωραίο, μάλλον δεν θα πιάσει όμω. Ε, το βρίσκω πολύ ρεαλιστικό τη ανάγκη. Α ενδειώ. το βέβαια, ε, Το βρίσκω πολύ αγγλικό. Ωραίο. Δηλαδή, οι Άγγλοι έχουν ήδη αρχίσει να το οραματίζονται ναι. το μέσο Δηλαδή, υπάρχουν γιατί ξέρει, πάντα υπάρχουν οι Άγγλοι οι οποίοι λένε θα το σηκώσουμε. Υπάρχουν οι Άγγλοι που λένε εντάξει, πάλι θα αποκλειστούμε κάπω τα πέναντι. Και υπάρχουν και οι συνειδητοποιημένοι Άγγλοι που λέει ότι αίμα, δάκρυα και ιδρώτα κανονικά και αυτό θα πάμε να πάρουμε την πρόκριση κλέγοντα τελευταία αγωνιστική. Ε, και θα χρειαζόμαστε αποτέλεσμα Αν και θα είναι δύσκολο γιατί κάνοντας ένα θεματάκι της προάλλας για το μένος House πούμε που αφορούσε περιγραφές Αλέκου Θεοφιλόπουλου ναι. Πέσαμε σε ένα απόσπασμα από Αθλητική Κυριακή Όπου ήταν καλεσμένος ο... Ναι το δεν μπορώ να πω, καλό συναδελφό. Όχι, πράγμα. όχι για τον Ρίτσαρσον, ah. που εξηγούσε ότι η FIFA και η UEFA ευθύνονται μέρια τους για τις αποτυχίες Της εθνικής Αγγλίας, σε Euro και Mundial. Mm -hmm. Διότι mm -hmm. δεν θέλουν του Άγγλους που είναι μεθύστακε και κάνουν εξοδεία. Mm -hmm. Μια παράμετρος που καλό είναι να μην σου διαφεύγει η Γέννητσα, ουσία. Ναι, έχουμε τέτα με τους ρόσους, Άρα καταλαβαίνω που το πάτε Ναι, προσπαθούμε να σε παγιδεύσουμε εδώ να πεις κάτι τώρα τι θέλετε να πείτε Όχι, δεν θα, δεν θα συμμετάσχω σε αυτό το, το γαϊτανάκι της διαβολή. Ναι Έτσι θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω Λοιπόν, όγδος και τελευταίος όμιλος Επίσης πολυσυλλεκτικός, επίσης πολυπολιτισμικός Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. This is football. Θα σου έλεγα πού αλλού. Ναι. Θε να ξαναπεί τα ονόματα. Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία. Και άμετω δεν έχω ιδέα ποιο θα περάσει. Ναι. Πού αλλού θα μπορούσα να συναντήσει αυτέ τι τέσσερι χώρε. Ενδεχομένω σε ένα Συμβούλιο Ασφαλεία του ΕΕ το 2018 180, όταν θα έχει αλλάξει ας πούμε, η κοσμογεωγραφία. Ναι. Ή σε ένα Ναι, καμία ιδέα για το ποιο θα. Η Σενεγάλη τι ρόλο παίζει? Τι σε αυτό το έργο, δηλαδή, έχουμε εικόνα από του Σενεγάλους που έλεγε καλό συνάδελφο παλιότερα. Τι εννοώ, από την ομάδα τη Σενεγάλης ναι. Αν είμαστε οι καλοί δυνατοί Σενεγάλη που ήμασταν κάποτε, Ποια Σενεγάλη ε? είμαστε εμεί, ναι. Εχ, είμαστε Σενεγάλη, φίλε. Πηγαίνουμε με τη φανέλα. Τι ναι. με τα γεροδεμένα κακορμιά ναι, Καλά σου καλά μιλά. Αν θε, θα σου δώσω και περισσότερε λεπτομέρειε. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, εσύ, ο επικεφαλή εδώ του ομίλου είναι η Πολωνία. Είναι δηλαδή, Πολωνία εντάξει, ναι. give me break. Δηλαδή ποια Πολωνία Αν για τον κόσμο που ρωτάει Ότι φέτος ε, η επικεφαλής των ομίλων Και το, ε, ο διαχωρισμός έγινε με βάση την κατάταξη της FIFA Και δεν υπήρξαν αυτοί οι γεωγραφικοί περιορισμοί Που είχαμε παλιότερα ε, Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δούμε Ας πούμε είδαμε είχαμε, και, είχαμε, και, είχαμε, και είχαμε αλλά όχι τόσο έντονους Τόσο έντονους ναι, εντάξει, ευρωπαϊκέ ομάδε μπορούσαν κατά τα άλλα το μοιράσανε. Τι, δηλαδή, τι περιορισμού θα έπρεπε να ε, Για μένα κανένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Κανένας μόνο κατάταξη τίποτα. Δεν το θα μπορούσαμε γιατί δηλαδή, θα... πιο... Αν όμιλο Μαρόκο, Ιράν, Παναμά, στην Ισία, α πούμε. Ωραίος θα ήταν, Άμα yeah. το άξιζαν, δεύτερο για τη Μάλιστα, Και τελειώνει. Ή, καθώς, ή τελείωσε, τελείωσε. Τελείωσε το Μάτ. Ε, γιατί ήταν στι καθυστερήσει yeah. πάντω. Το πήρε λοιπόν τελειωσε Uh, έχουμε Καράε uh, Μποντζή Από Άντερλεχτ Αν σου λέει κάτι Δεν μου λέει κάτι. Έχουμε η Τρίσα Γκάνα Γκουεγιέ της Έβερτον yeah. Έχουμε Πουγιατέ yeah. Της Βέστχαμ yeah. Έχουμε Μούσα Σόμπροστα yeah. Μούσα Κονατέ επίσης Δεν σου λένε yeah. πάρα πολλά πράγματα όλοι αυτοί ε. Είναι που ξέρεις, αυτό το, τα επώνυμα ας πούμε, τα συγκεκριμένα κυκλοφορούν σε, σε πολλά. Διαμέ δηλαδή, τη Νιουκάστριλ. Κονατέ. Α, έχουμε, ε, συγγνώμη, έχουμε μανέ μπροστά, φίλε. <χωρά> έχουμε μανέ μπροστά. Κάτσε καλά. Το που λένε του Χρήσου Σωτερικούπουλου. Το έχουμε και η Ταμπαλτέ επίση, Μονακό. Μια χαρά ματέχουμε. Δηλαδή. Μαμέ Μπειράμ τη Στοκ. Έχουμε παίχτε. Έχουμε παίχτε οι οποίοι. δεν μπορούμε να κερδίσουμε εμεί. Κατά μίσης, βάση χάρη. παίζουν Αγγλία από ό,τι βλέπουμε. Ναι, Ποιου δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ρε φιλέ. Την Πολωνία δεν μπορεί να κερδίσει. Την Κολομβία ή την Ιαπωνία. Συγγνώμη κιόλα. Και το ίδιο ισχύει για όλε τι υπόλοιπες ομάδε. Ναι, μάλλον οι Ιάπωνε θα το πιούν εδώ. Ε, κι εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, αν πρέπει του βγάλω κάποιου από τον εξίσου θα ήταν οι Ιαπωνία, αλλά από εκεί και πέρα. Και επίσης ενδιαφέρον θα έχει και με βάση τα ονόματα που είπες πριν για τους πέκτες της Σενεγάλης. Ναι. Ε, ενδιαφέρον θα έχει το Σενεγάλη Ιαπωνία. Το τι, τι στο καλό ήθελα να πω και αυτό θα πω. 24 Ιουνίου έτσι Θα κάνουν οι Ιαπωνες στις τιμένες φάσεις δε φίλε. Πώς θα μαρκάρεις τους Σενεγάλες τους. Τι θα κάνεις. Θα κάνει άλλα κόλπα χαμηλά. Για τι εννοεί, τα κάτω. Πατηματάκια στα παπούτσια και τέτοια. Ναι. Τα παλιά, καλά, αγαπημένα. Θα είναι δύσκολο. Εντάξει, τέλο πάντων, συζητήσουμε για το μοντέλο του έω πάρα πολύ καιρό. Το ένας όμιλο, λέει ο φίλο, που θα είναι Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρο. Ελλάδα και είναι όλοι, όλοι αποκλεισμένοι. Και κάποιο επίση παρατηρεί πολύ σωστά ότι έχετε σκεφτεί. Ότι αν είμαστε της Κροατία θα κλεινόμασταν ξανά σε Μουντιάλ με Αργεντινή και Νιγηρία στον ομιλό. Θα γινόταν έτσι όμω. Ναι. Θα γινόταν έτσι, λες ε. Έτσι θα γινόταν. Πάνω κάτω θα ήμασταν κι εκεί. Ενδεχομένω ναι, ίδια... στο ίδιο ράγκινγκ πάνω κάτω. Ε, θα ήταν τρελόρε, φίλε τώρα. Τελείω. Δηλαδή είναι Τελείως. σαν να πηγαίνει δύο φορέ διακόπες στο ίδιο μέρο. Σαν να πηγαίνει και στα ίδια μέρη. Δηλαδή δεν Να μην θε να δει τίποτα λοιπόν, ναι, Τελείω. το, το Νάπολι Γιούβε. Για να το επιβεβαιώσουμε γενικώς 0-1, σημαντική νικητή για την Για τη Έκρινε Ιουβέντους Έκρινες πανηγυρισμό η στον στο γκολ Έμαθα σε... ε, ε, ε, δεν είδα ναι. Άρχισε έκανε σούτ και τέτοια Δεν Εκρισμόν έκανε σούτ Όχι, έκανε έβαλε τα χεράκια Στα αυτάκια σαν να λέει πείτε κι άλλα Α, Πείτε, πείτε, πείτε κι άλλα Εντάξει Εντάξει, okay. οκ. Το έχει πάρει τώρα προσωπικά εκεί πέρα και θα, θα τον βρήκα κακό τον Ιγουάινα. Λε, ε, έτσι. Λες. Yeah. Εγώ ιουβέντου είμαι, αλλά ομολογώ δεν μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή αφού. <σχ> ναι, ναι, ναι, Μαγειά σου, είσαι ωραίο, πήγε. Ναι. Το έβαλε, δεν είναι και, και η πρώτη φορά που παίζει κόντρα στην Νάπολη, σκοράρει. Αλλά α το ρε φίλε τώρα, τι γίνει, μην κάνει αυτάκια. Εκεί πίσω στην Νάπολη δεν ήσουν για μισθοφόρο. Δηλαδή πήγε, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή γιατί τώρα α πούμε όλο αυτό. Και πήξε και τρία χρόνια νομίζω. Δεν έπαιξε έξι μήνε. Γιατί έτσι. Η ποδοσφαιρική τοποθέτηση του αχτύπη, μάλλον η θα τον πιουν εδώ με συγκλώνηση, παιδιά. Ναι. Τι περιμένετε να ακούσει, δηλαδή. Αλήθειε μόνο. Γιατί αυτέ είναι αλήθειε. Πάμε στο σπουδαιλικτόρια για να μιλήσουμε για πραγματική μπάλα. Τι αι. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Εντάξει. Τι έκανε αυτά, ρε φίλο. Και ο Λουκατώνι τι κάνει, δηλαδή. Ο Λουκατώνι τα έκανε αυτά τώρα, τα κλέψαμε. Τα τρελαίνομαι και το. Ελαιώ. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στην μπάλα την πραγματική έτσι. Στην Άγια μπάλα ναι. Τη Super League 13η αγωνιστική Εδώ είμαστε Λοιπόν η Κέρκερ η οποία θα φτάσει τρεις ξημερώματα στην Αθήνα Σας λέμε τώρα Μιλάμε τώρα Τρεις ταξιμερώματα στην Τρίπολη, στη τρίπολη. Ναι. Αυτή τη στιγμή τρώνε στο ξενοδοχείο τώρα δρομή Μιλάμε τώρα ενημέρωση επί του ναι. έτσι Και θα ακολουθήσει ταξίδιο οδικός έτσι για Τρίπολη Ταξίδιο οδικός ε, Εντάξει αν μπορεί να μα πει ακριβώ τι τρώει ο Εppstein και τι τρώει σε σαλάτα, θα σε παραδεχτώ. <laughs> εντάξει, λοιπόν. Θα φτάσουν τέσσερα ξημερώματα, εντάξει, δεν θα κάνουν προπόνηση, θα την κάνουν πιο αργά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί με την Κέρκυρα, γιατί η Κέρκυρα ανοίγει την αγωνιστική. Αύριο 3 ώρα το μεσημέρι παίζει στην Τρίπολη. Τι θα κάνει εκεί, λε. Εγώ λέω ότι θα χάσει και με την ταλαιπωρία που έχει υποστεί η ομάδα. Εγώ λέω ότι και χωρί ταλαιπωρία θα ναι, έφερε, ναι. Ναι. Λέω. Ναι δεν δε διαφωνώ και, και... και αυξάνω έτσι ωραία. όμορφα και ωραία, ωραία όπως ωραία. το λες μην το, μην το κουράζουμε λοιπόν Καλώς ήρθατε παιδιά Πέντε και τέταρτο Ξάνθη ΠΑΟΚ Περιμένω να δω τι θα αλλάξει η ανακοίνωση της Θήρας 4 Δηλαδή αν όντως δεν θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη αν δεν νικήσουν τη Ξάνθη Μπορώ να σου πω διαβάζω το ρεπορτάζ ότι θα παίξει ο Πασχαλάκης τεματοφυλάκας Εντάξει δεν Δεν σε, δε σε συγκινεί Τι Δεν σε δε συγκινεί από αυτά? διότι γνωρίζω κάποια πράγματα Τα οποία δεν μπορώ να μεραστώ μαζί σας Μ' αρέσει Λυπάμαι που το λέω Ναι ε, και, και, που και, και το κακός πάω. το λέω κιόλας κακός το είπα, δε, δεν ήθελα να το πω δεν ήταν σωστό ε, όχι, απλώς έτυχε, τα, έτυχε να τα μάθω, αλλά τα έμαθα και είναι εδώ τώρα πάνω στο παιχνίδι μας Γενικώ αφορούν τον ΠΑΟΚ θα το θα πω εν πάσης όσο πιο γλυκά μπορώ να το πω τα πράγματα στον ΠΑΟΚ δεν είναι καλά δεν είναι καλά τα στο δεν είναι καλά γενικώς γενικώς δεν είναι καλά τις σχέσεις εκεί όλων των ανθρώπων mm -hmm. οι οποίοι ε, ασχολούνται με την ομάδα από τον υψηλότερα εστάμενο mm -hmm. μέχρι τον, ε, τον τελευταίο τροχό της αμάξης κατά κάποιο τρόπο ε, τώρα το πως η επίδραση θα έχει αυτό στο αγωνιστικό επίσης δεν μπορώ να το γνωρίζω αλλά εν πάση ρωτώση, στο θέμα μας εδώ πέρα το οποίο συζητάμε νομίζω ότι το καλύτερο μπορεί να, ο, να πάρει ο πάρω από αυτό το παιχνίδι είναι ένα H, και πιθανός αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα Εγώ το συνδυάζω αυτό που είπαμε πριν με κάτι που βγαίνει από Θεσσαλονίκη ότι αύριο θα παίξουν αρκετοί Έλληνες παίχτες στην 11η του ΠΑΟΚ όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων στο ρόστερ γιατί περισσότεροι έπαιξε τρελή από ψηλό στο καλοκαίρι και να σου πω την αλήθεια, αν βάλει νέα παιδιά, α πούμε και Ελληνέ, δεν θα ήθελα να του μείνει η ρετσινιά ότι είναι αυτοί που δεν έκαναν πράξη το. Αν δεν νικήσετε, μην γυρίσετε πίσω για κάτι τέτοιο. Ναι, οπότε πού καταλήγει. Το βλέπω δύσκολο για τον Μπάουκ. Πιστεύω ότι θα, έρθει, θα είναι ένα χινάρι. Θα είναι. Πρόσεξε, θα το πω διαφορετικά. Θα είναι ματ για χ. Μ' αρέσει. Θα είναι ματ για χ. Μ' αρέσει. Το κρατά λίγο ανοιχτό, δηλαδή. Το κρατάω ανοιχτό γιατί υπάρχουν ε, όχι εξωγενεί παράγοντε, δεν θέλω να το πω αλλού. Ναι, ναι. Θα είναι για χ. Θα είναι για okay. χ το παιχνίδι. Ωρα. Κι ας μείνουμε εκεί Ολυμπιακό Ολυμπιακός Απόνος Μύρνης, αύριο στι 7.30 Δεν είναι πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Λεμονή έκοψε τον Καρσελά Όχι Δεν είναι ε, δεν, Και δεν είναι επίση ότι τον έκοψε την ημέρα που έδωσε συνέντευξη και είπε ότι, ότι θέλω να δείξω τι αξίζω Ήρθα για να δείξω Ήρθα, ότι, Ήρθα ότι, για να τι Λες και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα Λες και αυτή η συνέντευξη δόθηκε 3 Σεπτεμβρίου ας ναι. πούμε <laughs> Ε, οπότε τον έχει δει σε ένα-δύο μάτσε, τώρα είναι διακοπή για τι εθνικέ ομάδε. <laughs> ναι, ναι, δεν έπαιξα πολύ καλά, <laughs> αλλά μην ανησυχείτε, είμαι εδώ. <laughs> ναι. Έτσι, εντάξει, μα, και χωρί καρσελά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα καταφέρει να κερδίσει τον Απόλυμα και εύκολα κιόλα. Κι εγώ ήθελα να σου πω, εύκολα ή εύκολα. Ναι. Ο Ολυμπιακό θα και τον Απόλυμα. Και νομίζω το μεγαλύτερο άγχο ουσιαστικά των, των δημοσιογράφων που με τον Ολυμπιακό είναι. <Ρεβάλλη> ας βάλει ένα αγκολάκι ο Τζούζεφς να έχουμε και ένα εύκολο πρωτοσέλιδο που το έχουμε να πιάσουμε τώρα με κεκτημένη να κάνουμε το σερί μας στο καλό έτσι. Να βγάλουμε ας πούμε το τον πάμε μέχρι εγώ, τύπου, σχεδόν χρυσή μπάλα ας πούμε Ναι να γράψουμε το πρωτοσέλιδο, Γιατί ο Τζούζεφις Έτσι το έχουμε πιάσει το, το σερί και να πάμε να κοιμηθούμε Κάπως έτσι Λοιπόν έχουμε συγκλειστικό τέλο στο Ρεάλ Ερθρώς Αστέρας 1 και 15 πριν το τελο είναι 81 83 το παιχνίδι προηγεί ο Ερθρώς Αστέρας Το παρακολουθούμε πλέον 81-84 Λοιπόν δύο. και πάμε στην Κυριακή 3 η ώρα Παναθηναϊκός Πανιώνιος Εδώ σε θέλω φίλε μου Εδώ σε θέλω φίλε μου Μ' αρέσει το χαλάκι που παίζει, με ηρεμή, με χαλαρώνει. Θέλει να σου πω κάτι. Αλλά τίποτα από αυτά τα δύο δεν τα βλέπω στο Παναθυναϊκό. Mm -hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα θα βγάλει αντίδραση. Υπάρχει μια συσπήρωση mm -hmm. τώρα με τι πληρωμέ. Mm -hmm. Φοβερή κίνηση του Μολύνση να πάρει πρωτοβουλία και Αλήθεια. να πει: Δώστε μα λιγότερα για να τα μοιραστούμε με του υπόλοιπου. Συνήθω σε τέτοιες περιπτώσει, και επειδή είναι και γηπαιδούχο ο Παναθυναϊκό, αυτό πράγμα βγαίνει στο γήπεδο και ένα ηρωικό μπαρμπαγιόργικο. Θα είναι πάντως εγώ το βλέπω άσο Είπες πάρα πολλέ κουβέρες για καταλήξεις Αλλά συμφορώ μαζί σου ότι είναι άσος Α, είναι άσος Χωρίς όλη αυτή την εισαγωγή Ναι Ή εξαιτία τη. Και και της και Ήμουν αστοχή μέχρι το απόγευμα Αλλά κάτι γύρισε μέσα μου ναι. Περίπου σαν αυτά που έλεγες και εσύ Δηλαδή το είδα λίγο καθαρότερα στη γυάλινη σφαρά μου και είναι άσως. Και η δηλώση του Ζωνίδη δηλαδή και η συνέντευξη του ήχθε συνήθως ουσιαστικά που ήταν σήμερα στην Πράσινη αλλά και μετά η δηλώση στην στη Νόβα Πώ να το πω, ο, ο Παναθηναϊκός και τα μέλη τη Παναθηναϊκή οικογένεια, να το πούμε έτσι, μιλάνε πλέον απενεχοποιημένα για το τι συμβαίνει στην ομάδα. Ναι. Χωρί να προσπαθούν να στρογγυλέψουν, να ωρεοποιήσουν, τίποτα. Είναι αυτό. Και όταν έχει διαπιστώσει μια κατάσταση και την ξέρει πολύ καλά και δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, μάλλον μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Περιμένουμε να δούμε. Πανίωνε ως πολύ δυνατό, αλλά πιστεύω ότι έτσι συσπήρωση. Παναθηναϊκά, ρα και έτσι. 5 και 4 την Κυριακή ΑΕΛ Πα Γιάννα. Δεν βλέπω τίποτα άλλο εκτό από διπλό τυπαζιένα και όχι επειδή σχετίζεσαι εσύ με την Πολυτελή Ανινόν. Τι απές? Όχι. Πιστεύω ότι η θα το πάρει το διπλό. Τέλο. Ε, Τέλο. Ε, με προβλημάτισε τώρα. Είναι άχαστη η ΑΕΛ, θυμίζω εντό ε. Και παίζουμε. Επιστρέφουμε, Αλκαζάρ. Ή έχω χάσει επεισόδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κατηγορηματικά όχι ακόμα, τουλάχιστον. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο γρηγόρη προ χρόνο Του χρόνου, ως... του του χρόνου, χρόνου α... και βλέπουμε. Ναι. Είναι άχαστη η ΑΕΛ. Δεν ξέρω πώ πώς την έχει ακούσει. Αγαπώ, Πετράκη, φίλε. Εντάξει, και όλοι αγαπάμε Πετράκη. Ναι. Όλοι αγαπάμε Πετράκη. Ήμουν στοχή και με έχει προβληματίσει τώρα. Δεν θα έπρεπε, Γιάννη. Ήμουν στοχή και με έχει προβληματίσει τώρα. Με έχει λίγο. Μην κάνει τώρα σαν ακροατή που κρατά σημειώσει. Εκτό βέβαια από αυτού που παίζουν τα αντίθετα από τι λέμε. Όχι, <σίλου> <χιχινε> πλοχή είναι <χινε> Είνε. καλύτερος ο ΠΑΣ. Καλύτερος στο μάτς να. Δεν είναι ακόμα. Δεν έχει ρολάρει ακόμα ο ΠΑΣ. Να. Για να κάνει. Άσος δεν βλέπεις, δεν υπάρχει, άσος δεν υπάρχει. Άσος δεν υπάρχει <χινά> ποτέ. Άσος δεν υπάρχει πουθενά στο μάτς ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, πουθενά ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, Δεν υπάρχει άσος. <σίλου> Έβαλε τρίποντο ο και στα 7,7 δευτερόλεπτα Ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται με 4,87-83 Μέσα στη Μαδρίτη Ο Πέρο Άντιτς με προσποίηση Με προσποίηση και βηματάκια αριστερά Μετά για να κερδίσει ακόμα περισσότερο χώρο Μάλιστα Στο Ρέγγες έκανε το Ναι, ο Ρέγες ήταν, έγινε Το, το γιουσουφάκι του... του Άντιτς Εδώ σε αυτή τη φάση Έχεις μεγάλο διπλό Με τρομερό, απλά κάνει τώρα αλλάζει τα πράγματα Λοιπόν, θα δούμε τα τελευταία 7,7, αλλά δύσκολα τώρα με 4 φορέ. Λοιπόν, Λαμία Πανετολικός Αυτά είναι τα δύσκολα, φίλε. Γιατί είναι δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Γιατί, Γιατί συμπάθεια στη Λαμία υπάρχει. Ναι. Του λόγου του ξέρει, δεν χρειάζεται να του αναλύουμε ναι. κάθε άσος, φορά. Άσος. Το ναι, Αγρίνιο, ναι. δηλαδή δεν είναι πουδενά με στην καρδιά μα. Δυτική Ελλάδα, βροχέ αυτέ ναι. τι μέρε κάτι. Οκ. Okay. Δεν είναι ακόμα το αγρίνιο. Ναι. Σε κατάσταση που να πει ότι φεύγω από το αγρίνιο και πάω και κάνω διπλό κάπου. Ναι. Έτσι, άνετα τώρα. Είμαι καλό. Ναι. Είμαι, είμαι πολύ καλύτερα από την αρχή. Αλλά δεν είμαι να φεύγω από το άκρηνο και να πηγαίνω να μάζω βαθμού ακόμα. Νίκη ανάσα για λαμία και ανεβαίνουμε Έτσι. ψηλά για τέτοια. Έτσι. Νίκη ανάσα για λαμία με χρυσάντου τολμώ να πω, χωρί να ξέρω καν αν θα είναι στην αποστολή. Πάνω που ήσουν έτοιμο να με τουμπάρει εδώ πέρα, πέταξε το μάκι τώρα το χρυσάντου το και. Γιατί, τι. Και κάνει ακόμα πιο. Αγχέ, αγχέ. Αγχέ σου. Ναι. Ναι. σου. Με αίστα κόλ για να σε ψήσω. <laughs> Εξαιρετικό. Να <laughs> σε αποτρέψω. Αυτό λέγεται ότι ο Νίροξη πρέπει να αλλάξουν σοβρακάκι. Επτά και μισήλαβα 200 έκ. Χωρίς κόσμο των ναι. εξενούμενων Χωρίς κόσμο, κόσμο και ο, ο Πάκ Α ναι και ο, ο, ο, ο δίκιο. Που συνήθως ε, για τους Πακτζίδες είναι ωραία εκδρομή Εξαιρετική Με βαδιάκος εκ. Ακόμα και οι εξίδες ε, εδώ γύρω στο στούντιο Άρχισαν να κουνάνε το κεφάλι τους με κάποια, Μια κάποια δυσπιστία Δεν ξέρω τι να πω Και αν πρέπει να υποχρεωθώ θα πω 0-0 Θα πεις γκέλα 0-0 και πάμε να παίξουμε το τελικό με την Αούστρια Θα πω Εγώ θα πω ότι για μια ΑΕΚ που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα Καλά Αυτό το διπλό είναι δηλαδή απαραίτητο Οπωσδήποτε Είναι τώρα σαν να περνάει από εξετάσεις ΑΕΚΑΡΑ στη Λιβαδιά Χίλια δίκια Αλλά Και όλα αυτά για να μην πω αποτέλεσμα έτσι Να μην ρισκάω γιατί θα συμφωνήσω μαζί σου και. Τελείω 83-87 ή ακόμα σε time out είμαστε. Όχι, όχι, έχουμε time out. ότι έχω χάσει την, την επαφή. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Ε, πολύ στενό παιχνίδι. Πολύ... Τι νοείτε, διώχνουν οι και τα κόλλια δεν ικανοποίησαν. Ε. πού έπαιξαν και δεν ικανοποίησαν. Εκτό αν μιλάμε για ενδεχόμενου αντικαταστάτε καρσελά στον Ολυμπιακό Δηλαδή, βορειοσκοπήσαμε, το ψάχνουμε. Α, θέλω ένα Α, άλλο. έναν άλλο. επιθετικό γεννή παίκτη ναι, γενικά. Ναι, ναι, όχι ναι, ακραίο. Πε τώρα, Λευβαδία 0 -1. Μάλιστα, εντάξει Θα πάμε τον ισχυρό Παίζει, παίζει, παίζει πολύ Ποντάρω στη δίψα της ΑΕΚ να πάρει το, το πρωτάθλημα Η αγωνιστική κλείνη Δευτέρα, 7.30, Πλατανιάς Ατρόμητος Διπλό καρφωμένο Έλα ρε ο... ε, ναι, ρε Δεν υπάρχει Πλατανιάς λες κανάς, Δεν υπάρχει Πλατανιάς Δεν υπάρχει Πλατανιάς και υπάρχει Παραυπάρχει ο Ατρόμητος Την προηγούμενη εβδομάδα μου θυμίζετε τι Έχασα από την ΑΕΚΝΕ που για ένα ημίχρονο ναι. Δύσκολο. Διπλό, διπλό, διπλό. Διπλό. διπλό Θα συμφωνήσουμε. Α το θυμίζω, τρει νίκε ήδη εκτό έχει περισσότερε από τι εντό του. Ναι. Τρόμιτο είναι μια χαρά έξω. Σούπερ. Λοιπόν, τελείωση ρεαλ. Πορεύ. 83-87, όπω τα αφήσαμε. Μάστα. Σπουδαία νίκη των Ιθρωαστέρα. Μπορούμε και δύο λεπτά, ξέρω εγώ, να πούμε μηνύματα. Τρία. Σε κυμπαίδε, σήμερα, σήμερα που μπορεί, σε κυμπάρει, έτσι εντάξει. Οκ, okay. τρία λεπτά ε, Τραγανός Δέλα το προφανώς ξέρει αυτός και ξέρει. Λέει ρεύει το πρώτο Ερώτικα φεστιβάλ στο δωμάτιο με τα Σαδομαζό κόλπα μέσα σε κλουβί και μαστίγωνε κόσμο. Μιλάμε για πόρωση, μάλιστα. Okay. Μην κάνει ένα που κρατάει σημειώσει, λέει, και είμαι με το σιλό στα χέρια και σημειώνω τα λεγόμενα. Ε, εγώ, παιδιά, ναι, προσπάθησα να σα σώσω. Ήστε. Ποια είναι η φωτογραφία με τη λεζάντα έσχο του Σίλβα. Εσύ που είσαι δημοσιογράφος την είδε. Υπήρχε φωτογραφία Σίλβα. Και ποιου Σίλβα καταρχά. του Γιλμπέρτο Σίλβα, του Μάρκο Σίλβα, ποιου Σίλβα. Μάλλον λέμε. Τη φωτογραφία του Σίλβα από τα ποδητήρια Α του Νταβίδ και... Α του Νταβίδ ρε, με τη τζουτζού του Νταβίδ Το έσχος που πάει Α, Α, Μπορεί να πάει στο εσόρουχ αυτό που λέγαμε πριν Ναι Μινέρβα, έψιλον σίγμα μπαμπά σας και τέτοια Ναι Έξι. ότι είναι, είναι παράξενο να βρίσκεις τέτοια προσόντα μέσα σε λευκό μινέρβα Ναι Ποια ε, Τουλάχιστον παράξενο <laughs> που θα <λέγεις laughs> παράξενο. Δεν είναι ρατσιστικό για το λευκό Αλλά δεν τα βρίσκει σε λευκ <laughs> <προσόντα. laughs> Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, λοιπόν, λέγοντα παντού παντού. Αυτοί που λένε πληθυντικό αριθμό και αυτοί που λένε επιληθητικό αριθμό. Και είναι αλήθεια. Σωστό. Υπάρχουν όμω και αυτοί που λένε πληθυντικό. Εγώ έχω να πω. Είναι τρία τα είδη των ανθρώπων. Ζέκα Σιλά και ρωμαό. Ακούραστα. Όχι, δεν ήθελα να διαβάσω αυτό το ρευκοβονοκύλι κονζάλη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να διαβάσω αυτό γιατί δεν ήταν καλό. Να διαβάσω αυτό. Είναι η κόρη σου εκεί ή μήπω είναι Του Χέντερσον πυκνό χρειάζεται ρόζ στέκα ή στόικα τριλήματα πιο τίμια από ζέκα. Λέει ο υπάρχουν χριστόψωμα εδώ. Νομίζω ότι είναι ωραίο τρόπο να κλείσει κάπου εδώ. Υπάρχουν εδώ. Εντάξει, εντάξει λέω. Όχι, θα κλείσουμε με ένα μήνυμα έτσι. Έτσι για. Γιατί έχει σημασία, γιατί είναι διδακτικό. Λέει ένα φίλο, Πριν 10 μέρε ανέλησα σε φίλου συμφοιτητέ μου ότι η φιλία μεταξύ και γυναίκα δεν μπορεί να υπάρξει. Αραβιάζοντα τα επιχειρήματά σα. Του Κώστα κυρίω. Σήμερα ήρθε ο συμφοιτητή μου λέγοντα μου ότι η φίλι του, ξύπνησε μετά την κουβέντα μας και ότι την κερνούσε όλη η νύχτα. Μεγάλη γκουρού, η Εραπόστολοι σου την επικράτεια επιτελούν έργο. Ξύπνησε εννοούμε, είδε το φως το αληθινό. Αυτό ξύπνησε, προφανώ. Α, όχι, έχουμε εκα. Άμα έχουμε εκα Σόρι, κλείνουμε με στόικα. Είναι η κουκούνα του Δαβίδ. Τον, Λίτλ, τον Λίτλ, το Ανακόντα γιορτήταν Δρέα και μύρισε 1980 ή σύλβαστα εργομετρικά <Κι> κόβεται από την Τζόντα, <Κι> λέει ο Στόικα. Και με αυτό, κυρίε και κύριοι, αυτά τα λίγα τα ελάχιστα μηνύματα κάπου εδώ το Fight Club για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη Ρίλο, ευχαριστούμε πολύ Γρηγόρη Ποζιό, όλου και όλε εσά, πέρα και πάνω από όλου, Στον Νικόλα Κτύπη. Χαρά μου, τιμή μου για μία ακόμη φορά. Κυρίε και κύριοι, καλώ σου κουσέ όλου! Τα λέμε τη Δευτέρα το βράδυ. Φιλιά.